Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε δυστυχώς μία αναστάτωση, υπήρχαν φλιβερά συμβάντα. Ε, θεωρώ καταρχάς ότι αυτός που έδωσε την εντολή να υποστελεχωθεί από την αστυνομική δύναμη το κέντρο, ε, νομίζω ότι και με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εμείς ζητάμε ε, να αποδοθούν ευθύνες στους αρμοδίους που αποδυνάμωσαν την αστυνομική δύναμη του κέντρου, αλλά και σε αυτόν που έδωσε εντολή όταν την πέμπτη το βράδυ Ήρθε η δημιουργία το ΜΑΤ με το πλοίο από κο ε, 10 η ώρα ε, να μην ε, μεταβούν απευθεία στο κέντρο που υπήρχε ένταση και ανεξέλεκτη κατάσταση και να πάνε την επόμενη το πρωί 8 η ώρα. Και όλη τη νύχτα να είχα, ε, είχαμε τα γνωστά γεγονότα, οι άνθρωποι αυτοί να μπαινοβγαίνουν από το κέντρο ανεξέλεκτοι και να δημιουργούν ε, προβλήματα που ευτυχώ δεν ε, ε, είχαμε κάτι τόσο φαρατερό. Ποιο ε, είναι, είναι αυτό πάρα... που έδωσε εντολή? Αυτό ψάχνουμε, εμεί συζητάμε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικά ε, θέλω να διεξαρθεί η έρευνα όπως ώστε να δούμε ποιος έδωσε την οτορία.